Στοίχη 38 50 «Προσοχή να μην σκανδαλίσωμεν». 38. Έλαβε δε τον ο Ιωάννης και είπε «Διδάσκαλε, τόσο πολύ εκτιμάς εκείνον που θα δεχθεί δια το όνομά σου άνθρωπον ταπεινών σαν το παιδίον. Εμεί όμως είδαμε κάποιον που δεν μας ακολουθεί και δεν ανήκει στον κύκλο των μαθητών να βγάζει δαιμόνια δια τις επικλήσεως του ονόματός σου και αντί να το τιμήσωμεν δια το ότι έπρατε τούτο δια του ονόματός σου, τον εμποδίσαμε επειδή δεν μα ακολουθεί ω μαθητή σου. 39. Ο Δε Ιησούς είπε: Μην τον εμποδίζετε, διότι άνθρωπο που θα κάνει θαύμα επικαλούμενο το όνομά μου, δεν θα μπορέσει γρήγορα να κακολογήσει και να βλασφημίσει εμένα με το όνομα του οποίου θαυματούργησε και δοξάστη. 40. Μην εμποδίζετε λοιπόν του Τιού του, διότι όποιο δεν είναι εναντίον σα και δεν πολεμεί την διδασκαλία σα, είναι με το μέρο σας και επόμενο είναι να γίνει και εξ ολοκλήρου η δικό σας 41 και για να εξακολουθήσω εκείνο που σας έλεγα σας βεβαιώ ότι και η ελαχίστη υπηρεσία την οποία προς τιμήν μου θα σας προσφέρουν δεν θα μείνει άνεφα ταμιβής διότι εκείνο που με τον σκοπό να τιμήσει εμέ επειδή δηλαδή είστε μαθητέ του Χριστού θα σας προσφέρει να πείτε έστω και ένα ποτήριο νερό σας λέγω ότι δεν θα χάσει την αμοιβή του για την μικράν αυτήν υπηρεσία που σα επρόσφερε. 42. Και σε εκείνον ο οποίο τυχόν θα βλάψει πνευματικό ένα από του ταπεινούς αυτού και απλού που πιστεύουν ει εμένα, είναι καλύτερον και συμφερότερον ει αυτόν εάν κρεμαστεί γύρω από το λαιμόν του μια μιλόπετρα και ρηφθεί στην ανοιχτή θάλασσα, διότι ασυγκρήτω μεγαλύτερα τιμωρία περιμένει των άνθρωπων αυτών. 43. Και αν σου γίνεται αφορμή να μαρτάνει η χείρ σου, δηλαδή πρόσωπων ή πράγμα πολύ συνδεδεμένων μαζί σου και πολύ χρήσιμων ησέ, κόψε την από πάνω σου. Συμφερότερον είναι ησέ να έμπει στην αιωνία σου ζωή νικουλό, παρά με τα δύο χείρα να απέλθει στην γένναν ή στο πυρ που δεν σβήνει ποτέ. Είναι προτιμότερο να υποστεί την βαριτέρα θυσίανση των κόσμων αυτών και να χωριστεί από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα και αγαπητά. Παρά η προσκόλησή σου σε αυτά να σε την κόλαση 44 Όπου το σκουλίκι το οποίο θα τους κατατρώγει Χωρίς και να τους εξαφανίζει εκείνους που θα είναι εκεί Δεν θα έχει τέλος Και η φωτιά που θα τους κατακαίει Χωρίς να τους αποτερφρώνει δεν θα σβήνει Η τιμωρία των δηλαδή θα είναι ατελεύτητος και αιωνία. 45 Και αν το πόδι σου σου γίνεται αφορμή να μαρτάνει, Κόψε το από επάνω σου Καλύτερον είναι να εισέλθει στην αιωνία ζωή με χολό, παρά να έχει και τα δύο πόδια και να ρηφθεί με αυτά στην την γέννα. Προτιμότερον είναι να στερηθεί στι υπηρεσίε που θα σου παρέχει στον παρόντα κόσμο το πρόσωπο ή το πράγμα, που σου είναι τόσο χρήσιμο και εξυπηρετικό, όσο και το πόδι σου ει τον όλον οργανισμό σου, παρά να μη στερηθεί αυτά και να ρηφθεί στην κόλαση. 46. Όπου το σκουλίκι που θα κατατρώγει του καταδικασμένου εκεί. Δεν θα έχει τέλος και η φωτιά που θα τους κατακαίει δεν θα σβήνει. 47. Και αν το μάτι σου γίνεται αφορμή αμαρτίας σέ, βγάλε το. Είναι καλύτερον δι' εσένα έμβησης στη Βασιλεία του Θεού μονόματος παρά με δύο μάτια να ριφθείς στην γέναν του πυρός. Είναι συμφερότερο να χωριστείς από πράγματα ή πρόσωπα που σου είναι χρήσιμα και πολύτιμα σαν το μάτι σου, παρά μαζί με αυτά να ρυφθήσεις στην κόλαση. 48 όπου το σκουλίκι που κατατρώγει εκείνους που έχουν ριφθεί εκεί δεν έχει τέλος και η φωτιά που τους καίει δεν σβήνει ποτέ. 49. Ή θα αποκόψετε λοιπόν τους στενούς δεσμούς που σας γίνονται εμπόδιον ή θα ρυφθείτε στο το πυρ, διότι κάθε άνθρωπος γρήγορα ή αργά θα λατιστεί με φωτιά ή θα λατιστεί και θα εξαγνιστεί εδώ με το πυρ των θλίψεων και των θυσιών της αυταπαρνήσεως ή θα καταφαγωθεί εκεί από το πυρ της γέννη ακριβώς όπως και πάσα θυσία πρέπει να λατιστεί προτού προσφερθεί ευρωδέκτοση των θεών. 50. Το άλλα είναι καλόν, διότι προλαμβάνεται δι αυτού η αποσύνθεση των τροφών και γίνονται νόστιμα τα φαγητά. Αλλά εάν το άλλα χάσει τη δύναμη του, με τι θα το αρτήσετε ώστε να αποκτήσει πάλι τη δύναμη που έχασε. Έτσι και αρετε που κάνουν άλλα στον πιστό μαθητή μου. Η ακλώνητος πίστης δηλαδή και η αυταπάρνησης που οδηγεί σπάσα θυσία για το καθήκον και η εγκαρτέρησης εις αυτό Εάν αυτές αρέτε μεταστραφούν εις αντιθέτους κακίας ή της την απιστία και την φιλαυτία και των εγωισμών Ο μαθητής μου πλέον αυτός χάνει το αλάτι του και γίνεται ανίκανος να προφυλάξει και αυτόν και του άλλου από τη διαφθοράς του κόσμου και του εαυτού του από ποιαν πλέον ανθρωπίνην πηγήν δυνατεούτος να ανανεώσει τας εξηγιαντικάς ιδιότητας που έχασε. Διατηρήσατε αναμένων μέσα σας το εξαγνιστικό πύρ τη αυταπαρνήσεως και της θεία χάριτος και ειδικώς κάψατε δι' αυτού των εγωισμών που καταστρέφει την ενότητα και έχετε την ειρήνη μεταξύ σας μη φιλονικούντες διαπρωτεία και τιμητικάς διακρίσεις.